Και καλή βδομάδα. Οι βδομάδε είναι έτσι όπω τι ξέρουμε και έτσι όπω διαμορφώνονται. Έτσι θα περνάμε, έτσι περνάμε στα χρόνια τη κρίση, στα χρόνια του μνημονίου, με πολλέ συζητήσει, πολύ θλίψη είναι γεγονό, πολύ λύπη και πολύ προβληματισμό. Φαντάζομαι υπάρχει αυτό. Και να είναι και γόνιμος, ευχή, γόνιμο και δημιουργικό. Πολύ δύσκολο το, τα δύο τελευταία λόγω όλων αυτών των γεγονότων. Είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στο μικρό μυαλό του καθενό από εμά. Όσο μάλλον σε αυτό το μικρό μυαλό υπάρχουν και προβλήματα και θέματα επιβίωσης. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε και να τα χωρέσουμε και να τα στριμώξουμε. Θα πούμε σήμερα για το φασισμό, ό,τι λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει να τσακιστεί. Να τσακίζεται ο φασισμός, όχι βεβαίως με όπλο επαγγελματικού τύπου, με δολοφόνο επαγγελματία μέσα στη νύχτα και με την τελειωτική σφαίρα, τη χαριστική βόλη στο κεφάλι. Πρέπει να τσακίζεται. Όπως τσακίζεται. Και όπως η ιστορία μας έχει δείξει και η παγκόσμια και κυρίως εδώ η δική μας η ελληνική που έχουμε πληρώσει και τόσα πολλά με μαζικό τρόπο, μαζική καταδίκη, μαζική απομόνωση. Αυτό δεν αλλάζει θα το λέμε ό,τι και να συμβεί ακόμα και αν υπάρχει πένθος βαρύ στον τόπο όπω συμβαίνει τις τελευταίες δύο τρει μέρες. Ε, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε σειρά. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο παρότι λέμε και εμείς εδώ ότι τα έχουμε καθαρά Εν πάση περιπτώσει, θα αναπτύξουμε κάποιες σκέψεις όπως όλοι. αυτές τις μέρες, αυτό κάνουμε. Αναγκαστικά, και να μην το θέλει κανείς, εκεί καταφεύγουμε. Τι θα βάλουμε τώρα σε αυτή την κυβωτό τη σκέψη, Είναι ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Βοήθειά μα θα είναι, στη βοήθειά μας θα έρθει ο Μάνο Ελευθερίου, ο Θάνο Μικρούτσικος και ο Γιώργο Μεράτζα. me Zdjęcia i Ο τίτλο του τραγουδιού το έχουμε τεμαχίσει σε τρία κομμάτια, έτσι να το διανύσουμε σε όλη την εκπομπή, για να μπορούμε να κρατηθούμε από κάπου, επειδή δεν είναι και εύκολο, εδώ που έχουμε έρθει. Θυμάμαι όταν ψηφίζανε τα μνημόνια στην αρχή και στην πορεία, πάντα η μόνιμη ποδό όλων αυτών που τα ψήφιζαν στη Βουλή και όλων όσων τα υποστήριζαν, είτε παπαγάλοι είτε απλοί Έλληνε πολίτε. Έλεγαν ότι εντάξει, θα φτωχύνει λίγο, θα φτωχύνουμε, πρέπει να κόψουμε 20, 30, 40, 50, βάζαν και ένα ποσοστό εκεί, από την ευημερία. Αυτό με εισαγωγικά. Αλλά όμως θα, κάποια στιγμή θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και θα μπούμε σε μια τροχιά έτσι, ανάπτυξης, θα τα έχουμε ξεχάσει και και και. Θα έπρεπε να ξέραν όλοι αυτοί ότι τα μνημόνια δεν φέρνουν μόνο φτώχεια, που είναι αδιαμφισβήτητοι, είναι σίγουροι και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εξόντωση, εξαθλίωση, αλλά φέρνουν και τέτοια γεγονότα. Χαλάνε οτιδήποτε έχει οικοδομηθεί τον νορμάλ τρόπο σκέψης των ανθρώπων, Και δίνουν και παράθυρο σε προβοκάτορε κάθε λογή, ξένου, ντόπιου ή οτιδήποτε άλλο, ή ακόμη και παρανοϊκούς τύπου που πιστεύουν ότι έτσι θα βάλουν μια σφραγίδα, δίνουν το δικαίωμα σε όλου αυτού να ανατρέψουν τα πάντα. Αποτέλεσμα και των μνημονίων είναι όλα αυτά που ζούμε και που θα ζήσουμε από ό,τι φαίνεται και που έχουν μπει σε μια τροχιά πολύ παράξενη. Μόνιμη αγωνία φαντάζομαι αρκετών, την οποία συνυπογράφουμε, είναι ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι μαζί. Η όσο γίνεται περισσότεροι, γιατί όλοι μαζί δεν πρέπει και δεν είναι και σωστό και δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρουμε να είμαστε. Δεν υποστηρίζουμε αυτή την άποψη. Όλοι αυτοί που πλήττονται από πολύ συγκεκριμένε κατηγορίε, όλοι αυτοί μαζί, κάποια στιγμή, κάποτε, είναι και η μόνη λύση να πατήσουν στα πόδια του, να σκεφτούν καθαρά και να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Διότι έτσι ακριβώ είναι και αυτή είναι και η βασική αδικία όλη αυτή ζωή και κατάσταση. Οπότε αυτό είναι από ό,τι λένε οι πηγές, η ιστορία, η εμπειρία, η μόνη λύση. Ο κύριος Παναγιώτης Ιαργκόβας είναι υπεύθυνος οικονομολόγος, καθηγητής οικονομικής έτσι κι αλλιώς, στο γραφείο προπολογισμού της Βουλής. Και πώς τώρα το ένα συνδέεται με το άλλο, άλλωστε ποτέ δεν έχουν εξεφύγει όλα αυτά. Ο κύριος καθηγητής που έχει συντάξει, συντάξει εκθέσεις ω γραφείο προπολογισμού τη Βουλής, Και τα λέει τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι τα λέει ο Στουρνάρας ή που θα τα πει σήμερα το βράδυ ο Σαμαράς και θα πανηγυρίσει προφανώς συγκρατημένα πάντα για τα επιτεύγματα της οικονομίας. Ο κύριος Λιαργόβας μας λέει τι ακριβώς θα γίνει από την επόμενη χρονιά και πώς τοποθετεί τα πράγματα με την άποψή του, γιατί είναι και η πραγματική σωστή άποψη, πώς τοποθετεί τα πράγματα σε μια σειρά για να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, είτε εκλέξουμε άλλους είτε έχουμε αυτού. Όταν πάμε και να μας πούνε. Εντάξει, δεν θα το σβήσουμε, αλλά πεταθ, τα 50 δισεκατομμύρια που πήγαν στις τράπεζες να, να μην μπουν στο χρέο. Δεύτερον, τα επιτόκια να μειωθούν. Να μειωθούν Τρίτον. τα επιτόκια. Να γίνει ετοιμήκηση. Αυτό θα σημαίνει ότι αυτομάτως θα έχουμε υπογράψει και ένα μνημόνιο συμφωνία που θα λέμε ότι τα επόμενα 20 χρόνια, 30 χρόνια, 15 χρόνια θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Κοιτάξτε, και αυτό. ενδεχομένως να μην χρειαστεί και να υπογράψουμε την μη γιατί το 2014 το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ήταν το 2010. Δηλαδή, ε, πλέον Θα, η, η, η δημοσιονομική διαχείριση θα παρακολουθεί πολύ πιο στενά από ό,τι στο παρελθόν. Ναι, με, δεν έχουμε. Ούτως ας, ή άλλω. Και θα γίνει για όλε τι χώρε τη Θα υπάρχουν κυρώσει σε χώρε που θα ξεφεύγουν από του στόχου. Από το 2014 θα, θα, θα ισχύσουν αυτά. Από το 2014 και μετά θα ισχύσουν. Και θα. θα ένα θα, καινούριο Μάστρικ. Θα, θα υπάρχει ένα καινούριο Μάστρικ, μια καινούρια επιτήρηση, αν θέλετε, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από Τρόικα. Ο παρτιτζάνο με βοηθόν τίγο. Θα υπάρχει ένα καινούριο Μάστρικ, μια καινούρια επιτήρηση αν θέλετε, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από Τρόικα. Μπράβο! Είναι αυτό που φωνάζουν και οι δεξιοί ότι θα φύγει η Τρόικα. Έτσι κι αλλιώ θα φύγει η Τρόικα. Αλλά θα έρθει κάτι άλλο που ίσω είναι και χειρότερο και πιο αυστηρό. Κάτι το οποίο ω χώρα, χώρα το έχουμε αποφασίσει, ψηφίσει, αποφασίσει μαζί με του εταίρου σε αυτή την περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καθορίζονται από αλλού τα βασικά, από εκεί θα έρχονται οι εντολέ, εκεί θα υποβάλλονται και τα αιτήματα. Είτε είναι ροζ πάνω, είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινο, είτε είναι κόκκινο, αν όλοι. Αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό εδώ και καιρό, λέμε γραφική, θα το πούμε άλλη μια φορά, το πλαίσιο έχει σημασία. Και όχι ποιο θα είναι στο μαξίμου. Οι αποφάσει δεν λαμβάνονται εκεί, είτε μπει ο Αλέξη, είτε είναι ο Αντώνη, είτε είναι οποιοδήποτε. Οι αποφάσει λαμβάνονται αλλιώ. Και μόνο η μόνη ανατροπή δεν είναι η κάλπη, είναι ο κόσμο έξω από την κάλπη, πριν από την κάλπη και αμέσω μετά από την κάλπη. Όλα τα άλλα είναι ωραία παραμύθια για να περνάει η ώρα αυτέ τι όλο και πιο δύσκολε στιγμέ. Σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ ευτυχώ υπάρχει ο Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίο είναι η λύση, η τουλάχιστον για τα μέσα ενημέρωση το τελευταίο δεκαπενθήμερο είναι η λύση. Τα δικά σου τα λάθη. Downloaded... Προσωπικά. Ποια πιστεύει ότι ήταν δεν. και δεν πήκε και μοναδικό. Ποιο? Βάζω πρώτα την πατρίδα και μετά το κόμμα. Ενώ όλοι οι άλλοι βάζουν πρώτα το κόμμα και μετά την πατρίδα. Δεν είναι λίγο εγωιστικό όταν τα ακούει από έναν πολιτικό. Δηλαδή, εγώ είμαι ο καλύτερο. Δεν είπα εγώ αυτό. Συγγνώμη. Σύμον... Είπατε, εγώ προτάσω την πατρίδα. Είναι ξεκάθαρο. Οι άλλοι πολιτικοί τι προτάσουν. Προτάσουν το συμφέρον σε δύο τέλεια. Ο τα λεφτά. Ο, ο άλλο να γίνει πρωθυπουργό. Μια σειρά πραγμάτων γρήγορη μου. Και αυτή είναι η διαφορά. Η Σύριο Κάιδο χελά γερίγια. Nie ma, Nie θα μπορούσα ποτέ να είμαι κομμουνιστή και nie θα ποτέ να είμαι και Όλα μαζί, Γιώργο Χαρτζεφέρη. Μια ευχάριστη πινελιά. Ευτυχώ που τον βγάζω τα κανάλια μέσα σε όλη αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα. Όντω είναι μια ευχάριστη πινελιά και αποδεικνύει και ο ίδιο ότι η σάτυρα είναι διαχρονική, δεν έχει να κάνει με πολιτικές τοποθετήσεις, ούτε με πολιτικέ τοποθετήσει, ούτε με ηλικίε, ούτε με τίποτα. Φρέσκο, όσο ποτέ. Μα έχει λείψει όλα κάνα δύο χρόνια από τότε που δεν τον στείλαμε στη Βουλή, μεγάλο ατόπιμα. Αλλά όμω παρόλα αυτά βρίσκει τον τρόπο και ε, διασκεδάζει τον ελληνικό λαό. Κακό είναι να παραμείνει κάτω. Πρέπει πάντα να ο όρθιο. Και περίμενα ένα μ τώρα όλοι λένε στα καφενεία, στο δρόμο είναι ήρθε η ώρα του καρατζαφέρι. από τις εξελίκυσεις που έχουμε ε, με ξανακαλούν τα κανάλια είχα 1,5 χρόνο να πω σε ένα κανάλι έξω από το δικό μου ε, και αυτό ίσως ε, δείχνει ότι ε, υπάρχει μια έλλειψη Κάβω να φούσα Έλα μοντάνια λένε στα καφενεία, στο δρόμο, είναι Ήρθε η ώρα του Καρατζαφέρη. Βέβαια. Σε όλα τα καφενεία και σε όλου του δρόμου. Αυτό ακριβώ λένε όλοι ότι ήρθε η ώρα του Καρατζαφέρη. Άλλωστε, αποδεικνύεται αυτό και από τα κανάλια που τον καλούν για να τον καλούν τα κανάλια. Παναπείτε, αφουγκράζονται το τι ακριβώ θέλει ο λαό. Αυτή ακριβώ είναι λειτουργία των κανάλιων. Τα τελευταία χρόνια και πάντα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Να γυρίσουμε σε έναν λιγότερο σοβαρό, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, που είναι ο καθηγητή οικονομική, που είναι εκεί στον, στη Βουλή και έβγαλε την περίφημη έκθεση η οποία προκάλεσε μια αναταραχή. Γιατί δεν λέει αυτά που λέει ο Σαμαρά και ο Στουνάρα, δεν συμμερίζεται την ικανοποίησή του, δεν λέει ότι θα βγούμε στι αγορέ, δεν λέει τίποτα από όλα αυτά, ή τα λέει με πολύ μεγάλου προβληματισμού. Σήμερα το πρώτο είχαν στο Μέγαν και περιέγραψε τι θα γίνει μέχρι το 2020, το οποίο 2020 το ο Αντώνη σταθμό. Ω έτο σταθμό, ότι θα ξαναβγούμε, τελειώσαν τα βάσανα. Και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να βάλετε. Όμορφε λέξει στη σειρά. Τι ακριβώ θα γίνει μέχρι τότε και πώ θα είναι όχι το χρέο, η τόκη. Ναι, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, μπορούμε να επιβιώσουμε. Δηλαδή, είναι διαχειρίσιμο το χρέο. Μπορούμε να συνεχίσουμε όπω λέει η κυβέρνηση και σιγά-σιγά να πούμε και στην αγορά του χρόνου και αρχίζουμε να ξεπληρώνουμε. Εσείς τι λέτε. Το χρέο είναι τεράστιο. Ε, αυτό δεν το αμφισβητεί κανεί. Όλοι το, το, το γνωρίζουμε. Ε, απαιτούνται μέχρι το, ε, μέχρι το 2020 γύρω στα 70,5% για την πληρωμή των χρεολυσίων. 70 δι. 70,5 δι. Μόνο για του τόκου. Για το κεφάλαιο. Έτσι θέλουμε 70 δι για, για τόκους μέχρι, μέχρι τα επόμενα χρόνια. Ναι, για να φτάσει το χρέο με βάση την εκτίμηση στο 124%. Άρα πού θα βρεθούν αυτά αε... τα αε... τελευταία αε... Δηλαδή. Πού θα τι θα γίνει. Αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο το μέγεθο. Η αριθμητική του χρέου είναι τέτοια που δεν επιτρέπει ε, πολύ αισιοδοξία. La gente quando la vea. Oh bela ciao, bela ciao, ciao, ciao, ciao. gente quando la bea, Εμείς στις το καταγράψαμε και στην έκθεση ναι. ότι με δικού τη πόρου, με εθνικού αποκλειστικά πόρου, δεν, δεν θα μπορέ. μπορέσει να το βγάλει. Εκτός δεν θα μπορεί να βγάλει του τόκου, Όχι να, να μειώνεται και το χρέο, Δεν θα μπορεί δεν να, να πιδώνει. θα μπορεί του να πιδώνει. Εκτό αν γίνει κάποιο θαύμα. Όπω ακριβώ οι γιατροί. Μόνο ένα θαύμα στα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η άποψη, αυτό ο προβληματισμός Ανήκουν πολλοί σε αυτή την κατηγορία επιστήμονες, οι οικονομολόγοι και υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι ισόμεν. Οι Όπω ο Πρωθυπουργό που θα βγει το βράδυ και θα πει ότι όλα πάνε καλά, θα ορίσει κάποιο διάστημα σε έξι μήνε, οχτώ μήνε, το έχει κάνει και παλιότερα. Αν δεν απογειωθούμε, ξεπερνάμε την κρίση. Θα δηλώσει ότι κατανοεί τον πόνο των ανθρώπων. Θα ψηλοϊποστηρίξει με τον τρόπο του τη θεωρία των δύο άκρων μετά και τα τελευταία γεγονότα με την τολοφονία των Χρυσαυγητών. Και έτσι θα μετράμε πάλι αντίστροφα. Και θα πάμε σε εκλογέ με στόχο να γατζωθεί, να παραμείνει στην εξουσία αυτό το σύστημα, το όχι μόνο σάπιο. Και καταραίων μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Αλλά όμω πρέπει να ζήσουμε όλο αυτό το έργο. Ο κύριο Δημοσθένη Δραβέτα, συστήνουμε αυτού που παρουσιάζουμε σήμερα, είναι σύμβολο του Πρωθυπουργού για θέματα πολιτιστικά. Πήγε προχτέ στην τελετή έναρξη του Φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη και ανέβηκε πάνω άνθρωπο, χωρί να γνωρίζει και με άγνοια κινδύνου, να μεταφέρει στην αίθουσα την αγάπη του Πρωθυπουργού. Τη μετέφερε την αγάπη του Πρωθυπουργού και ο κόσμο εκεί τα γέλια του. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους, ε, θα ξεκινήσω με ένα τυπικό αλλά ουσιαστικό έχετε τη στήριξη του Πρωθυπουργού, τη στήριξή του πρακτικά και ψυχικά Ξέρω ότι αυτό σας προκαλεί αντιδράσεις Άμα το ξέρες, δεν θα το έλεγες ότι προκαλεί αντιδράσεις αφού τις τι αντιδράσεις τις επισήμανε για να σωθεί τουλάχιστον Ο ίδιο. Έτσι λοιπόν, αντιμετωπίζουν ο κόσμο σε διάφορε γωνιέ από εδώ και από εκεί, με γέλια, αν έχει τη διάθεση, προφανώ και με άλλου τρόπου, το εθνοσωτήριο έργο του Πρωθυπουργού. Αχάριστο ελληνικό λαό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 2.11-200-8.200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει να στείλει mail, θα το στείλει στη διεύθυνση στούντιο, papakirialfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS από κινητό, θα γράψει ιδέα, θα αφήσει και και θα στείλει το μήνυμά του στο 54 Εκάτω, Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και επειδή ρωτάτε, εδώ βλέπω τα μηνύματα. Πάντα αν λυπόμαστε με τη δολοφονία των δύο νέων ανθρώπων έξω από τα γραφεία τη Κρήτη Αυγή, εννοείται. Δεν υπάρχει νοήμον άνθρωπος που θα δηλώσει χαρά με κάτι τέτοια γεγονότα. Δεν υπάρχει. Η καταδίκη είναι κανονική, άπειρη, βάλετε ό,τι θέλετε. Λυπούμαστε γι' αυτό όπω λυπούμαστε ότι η νέα παιδιά είναι και στη Χρυσή Αυγή. Όμω οι φωτογραφίε με τα μαύρα μπλουζά και όλα αυτά δεν είναι για χαρά, δεν είναι για ικανοποίηση. Προβληματισμό μεγάλο προκαλούν και ξαναγυρίζουμε και λέμε: Ο φασισμό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο και οδηγεί σε καταστροφή. Βάλτε ό,τι θέλετε σε αυτήν την λέξη, όσε εικόνε θέλετε, είτε έρθει στα πράγματα ή ακόμα και αν δεν έρθει στα πράγματα, όπω συμβαίνει στην Ελλάδα, τι αναταραχή, τι αναμπούλα έχει δημιουργήσει και πώ τον εκμεταλλεύονται διάφοροι για να αποπροσανατολίσουν, να αποδιοργανώσουν έναν τόπο που έτσι και αλλιώς δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια με τη βενζίνη ριγμένη κάτω, το σπίρτο, όποιος και να το πετάξει ή όποιος δώσει αφορμή για να το πετάξει, είναι δεδομένο τι θα δημιουργήσει. Θα ξανακρατηθούμε και θα πάμε και στις διαφημίσεις από το δεύτερο, έτσι όπως εμείς το είδαμε, μέρος της Κιβωτού. Άνοιξαν και τα μαγαζιά χθες και λειτουργήσε η Αθήνα, λειτουργήσε η ψυχολογία όπως λέγανε όλοι. Μια βλαχιά τέλειωτη από κυβερνητικού αξιωματούχους, βουλευτές. Τους έβλεπα και στο Twitter χθες βράδυ με το ζόρι ντε και καλά ότι αν ανοίξουν τα μαγαζιά σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα. Αυτοί έχουν την ευμάρειά τους και δεν θέλουν να του χαλάει τίποτα την διάθεση. Και βλέποντα όλα αυτά... Τα τελευταία χρόνια, κάπως του πέφτει η διάθεση, είτε από ενοχέ, είτε από πραγματική πτώση διάθεση. Οπότε, οτιδήποτε συμβεί τέτοιου τύπου με τεχνική, το φουσκώνουν και θέλουν να μα αποδείξουν ότι όλα πήγαν καλά. Και έβλεπα και το σύμβουλο του Πρωθυπουργού στο Twitter που έλεγε 75% άνοδο του τζίρου σε όλη την επικράτεια. Αυτό χτε βράδυ, 9 η ώρα. Πότε μετρήθηκε, πότε μπήκαν, κατέβηκαν τα ρολά χτε βράδυ, πότε μετρήθηκε σε όλη την επικράτεια και βγήκε ότι είναι 75% ο τζίρος. Το ρωτούσαν, βέβαια, διά, διάφοροι στο. Διαδίκτυο απάντηση δεν δόθηκε, αλλά έβλεπα και όλους τους υπόλοιπους σαν βλάχι να λένε ότι γίναμε Ευρώπη και τώρα κυκλοφορεί ο κόσμος και γέμιση ερμού και άδειση ερμού και όλα τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται κανεί έτσι Ευρώπη και το να γίνει Ευρώπη πια δεν είναι και καλό γιατί η Ευρώπη είναι στα μαύρα της τα χάλια με ό,τι χειρότερο πια από όλο τον πλανήτη το συμπυκνώνει σε διατάξει, σε πλαίσια, σε συνθήκες δουλειάς, ζωή. Οπότε δεν είναι και τόσο καλό πρώτον και δεν γίνεται σε Ευρώπη έστω και τη παλιά εποχή με αυτού του τρόπου, επειδή άνοιξε στα μαγαζιά μια Κυριακή και επειδή βγήκαν βόλτα ή επειδή ψώνησαν κάποιοι. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτω, δεν παραγράφεται κανένα έγκλημα από αυτά που έχουν διαγρά... διαπράξει και προσπαθούν να... προσπαθούν να διαγράψουν όλοι αυτοί οι βουλευτέ που μα έφεραν εδώ που μας έφεραν δεν μα έφεραν μόνο αυτοί, απλά ήταν τα εκτελεστικά... οι εκτελεστικοί βραχείο για να είμαστε και πιο επίκαιροι. Ενό πλαισίου το οποίο προδιαγεγραμμένο το τέλος του και προδιαγεγραμμένο το τέλος αυτών που αφορά. Σε αυτούς θα πάμε τώρα στο λαό δηλαδή. Έλα ρε Αποστολή, Τζακ έπιασα ρε επιτέλους. Έλα ρε φιλά. <σοχελόν> Να σου πω στον πόσο ραδιοφωνικό χρόνο, εχθέ Κυριακή πήγα και έκανα κάτι ψώνια. Τρομερά γιατί δεν προλάβαινα τι άλλε μέρε. Πάλι καλά, ναι, φίλε, ναι, και εγώ ξεχύθηκα στα μαγαζιά από το πρωί. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Θα δει χαρά οι υπάλληλοι, χαρά που δουλεύανε Κυριακή. Σου λέει κάτσω με τη μαρτυρίστα να μου γρινιάζει ή με τα κολλόπεδα να ζητάνε φόρτε. Θα δουλέψω. Έτσι, σωστό. <laughs> και αν είχε μαζέψει κάποια λεφτά με στη εβδομάδα από ένα ή μισό μερο που θα έκανε, τι να το κάνει, να το κρατά να το κλέψουνε. Δώστο την Κυριακή. Ε, ε, ε, ε, έτσι, έτσι. Και να πω και κάτι προ τη μη του κλαβή. Που είναι το μόνο σούπερ μάρκετ που αποφάσισε να μην ανοίξει Κυριακή. Έτσι, έτσι πρέπει. Φαντάζομαι θα δέχτηκε και πιέσει, παρόλα αυτά δεν άνοιξε. Έτσιμη κοινωνική στάση αυτή είναι. Να σου διαβάσω μια ανακοίνωση που έχουμε βάλει κα κάποιοι καταστηματάρχε στο εργαλείο στα μα. Για πες. Όχι όλοι και όχι από το Σύλλογο. Λέγε. γραμμή ο Σύλλογο να μην ανοίξουμε. Λοιπόν, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013, το κατάστημά μα θα παραμείνει κλειστό. Εκτό από εργαζόμενοι, είμαστε και άνθρωποι. Είμαστε και γονεί. Η Κυριακή είναι η μόνη μέρα που μπορούμε να δούμε τα παιδιά μα. Μα πολλαπλασιάζονται. Τα μαγαζιά κατεβάζουν ρολά το ένα πίσω από το άλλο και κλείνουν τα φώτα τους. Οι πόλη τη Ζητούμε την κατανόησή σας και τη στήριξή σας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά και τις οικογένειές μας υγιείς. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να πετύχει το μέτρο πάντως, να ξέρει. Ποια είναι η προϋπόθεση? Να κλείσει το λύση. Μη σου πω ότι είναι και το ζητούμενο αυτό, έχει προπόθεση. Το ξέρω, θα πετύχει το μέτρο. Ο μόνος που να μας βοηθήσει είναι οι μας, είναι οι άνθρωποι που ψωνίζουν από μας, να μην τις mm. Μόνο αυτοί. Δεν έχω την ελπίδα μου. Που ενάλλου. Μόνο στους ανθρώπους γύρω μου. Θέλω να δώσω τις σε όσους πήγαν και προσθέτουσαν την Κυριακή. Συ! πήγαν και... Όσο πήγαμε και σαν την Κυριακή. Α, ναι, Άνοιξαν πράγμα. Όπου ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ψήφισαν πάλι σαμαρά και μνημόνια. Μισό λεπτό, κύριε φίλε. δεν πρέπει να πετύχει το μέτρο. Άμα κάνουμε σαμποτά συνέχεια, δεν θα βγούμε ποτέ από το μνημόνιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ξέρει, σε κανένα δίμηνο έχουμε λιτώσει. Ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν πήγαμε. Επίση, οπότε ανακοίνωσε ο Χατζηδάκη ότι θα έχουμε εκπτώσει και τον Νοέμβρη. Πάλι καλά, ήταν ο λόγο που δεν ψωνίζαμε. Ότι δεν είχαμε εκπτώσει. Ναι, γιατί έχουμε τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρουμε θα τα κάνουμε. Mm. <Πάζοντας> Μην λέτε μακκα τον κύριε, τι θα πούνε οι μαλάκια. Άκου να σου πω. Λέτε τέτοια, παίρνουν μετά στην εκπομπή διάφοροι μαλάκια. Έχουμε πλεόνασμα, <συντας> εκεί α, έχουμε πλεόνασμα και, <συντας> <πλεώνασμα>. και παρεξηγούνται. <συντας> <συντας> Του καναμόμια λέει. Άκουσε με λίγο Αυτό δεν πρέπει να είναι που τον είπε ο Αυτό να είναι είναι ο Χατζη Νικολάου, μέχρι 3 ώρα και πρωί-πρωί από Πότε Πάει κρυφά Πες για το κόντρα, τα λέει ο Τσίπρας. Νομίζει, κοιμάται. Δεν κοιμούνται αυτοί, δεν έχει πρόβλημα. Έμαθα για την κούτα που συνέλαβε δύο παιδιά πρόδε στο εμπρό στο θέατρο. Τι έκανε, ε, συλλάβανε δύο παιδιά στο θέατρο εμπρό όταν κάνανε τι πρόδε. Έχει ακούσει κάτι, για δεν στο ρεφί, γι' αυτό που. Oh, δεν έχω, αλλά τι έγινε, να το εμπρό, δεν το είχαν κλείσει. Ε, κάτι πηγαίναν για να κάνουν πρόδε και πήγαν και του συλλάβανε. Δύο, ο, δύο, δύο παιδιά συλλάβανε, γι' αυτό δεν έχει ακούσει κάτι, ρεφέλε. Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω. Και όλα μπορεί να ήταν για την ψυχαγωγία των παλούρδων. Έλα, Έλα για... καλά. Είχα πάρει την προηγούμενη Παρασκευή. Και μου για... ζήτησε κάτι και δεν στο έβαλα. Με να μαντέψω. Σωστά. Ά, είμαι πολύ καλό αυτό. Ένα αποστολή! Ελά! Πανάρι μου, πόσε μέρε προσέχασα να σε πάρω! Συγγνώμη, μωρέ, συγγνώμη. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που θα πω. Πρώτα απ' ένα και δεύτερον από όλου που μα Ήθελα να βρεθεί κάποιο να ρίξει, με συγχωρεί, μία σκατούλα στον άδωνι όταν μιλάει και α είναι και κομμουνιστή αυτό που θα με του τη Άμα είναι από κομμουνιστή θα πάθει κάτι, παιδί. Θα πάθει, να πάθει! Ο παλιό άνθρωπο μα έχουν τρελάνει! Τρέμουν τα νεύρα μου, τρέμουνε! Στην ίδια κατάσταση πάντω με, με τον Άδονη. Εκείνο Τόση. τα νεύρα νομίζετε είναι ήρεμα? Τρέμουνε. Εδώ η Ελληνοφρένεια όπως μου στέλνουν ακροατές λέει την ώρα αυτή εκπαιδευτική σε διαθεσιμότητα σε ερηνική διαμαρτυρία στο πολιτικό γραφείο του κύριου Αρβανιτόπουλου στο Μπυρεά Είναι οι άνθρωποι που έχουν πάει σε διαθεσιμότητα και στο χώρο της παιδείας θα πάνε για να ορθοποδήσει η Ελλάδα διότι σε αυτού έκατσε η μπύλια τόσο απλά και τόσο ε, πρόχειρα Και με ένα μήνυμα από την Αυστραλία, μια φίλη ακροάτρια, η Μαρία Μπαϊρακτάρη, λέει να έχουμε υπόψη μα ότι όλη η Ευρώπη είναι στην Αυστραλία και ψάχνει για δουλειά. Αυτά να τα πει, λε στους βλάχου, στους Έλληνε πολιτικού. Συμπληρώνω εγώ. Αυτού πανηγύριζαν χτε προφανώ, αυτού εννοεί. Που πανηγύριζαν χτε και λέγανε τι ωραία, σε μια χαζοχαρούμενη διάθεση όλοι, ότι ψωνίζουμε, άρα υπάρχουμε, άρα πάει καλά η χώρα. Και από τα μαλλιά προσπάθησαν να μα πείσουν χτε βράδυ ότι όλα πάνε καλά, επειδή μια Κυριακή μόλι είχε πέσει ο μισθό προχτέ. Ο μισθός, σε όποιου είχε πέσει ο μισθός γέμιση ερμού με ανθρώπους. Από αυτό και μόνο βγάζουν συμπεράσματα και είδα και δηλώσει του κύριος Χατζηδάκη νωρίτερα στο ΣΤΑΡ που ήταν ικανοποιημένο και το χαμόγελο πλατή. Τόσο απλά δεν είναι τα θέματα, το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα φέρνουν αυτές οι βιαστικές, τα βιαστικές συμπεράσματα και δείχνουν και την αγωνία και τον πανικό τους. Τι άλλο έχουμε. Α, εμεί θα είμαστε καλύτεροι. Δεν θα πάμε στην Αυστραλία για δουλειά, διότι εμεί έχουμε άλλο πρότυπο και θα καταλάβετε τώρα τι εννοούμε. Τι τρόπο να βρούμε ένα κλίμα, να είμαστε αισιόδοξοι. Αν οι Έλληνε σκεφτούν όριμα στι επόμενε εκλογέ, θα είμαστε σε μια ισορροπία σε έξι και σε δύο χρόνια θα είμαστε Νορβηγία. Και το λέω πράγματι και κράτα το βίντεο. Αυτό δεν θα είναι βιβλιοθήκη με τόσα βίντεο. Είναι ο Γιώργο Χαρτζαφέρη, βεβαίω. Δεν διάλεξε Σουηδία, την έχει διαλέξει άλλο. Δεν διάλεξε Δανία, την έχει διαλέξει ο ίδιο άλλο. Δεν διάλεξε Φιλανδία, δεν την έχει διαλέξει κανεί. διάλεξε Νορβηγία, θα γίνουμε Νορβηγία προφανώς να μας ψηφίσουμε τον ίδιο και έξι μήνες άλλα δύο χρόνια, δυόμιση χρόνια από τώρα έχουμε γίνει Νορβηγία. Να θυμίσω ότι έχουμε γίνει Ιδιδανία, σύμφωνα με τον Γιώργο, εδώ και τρία χρόνια πριν. Οπότε Σκανδιναβία έτσι κι αλλιώ, εκεί θα μείνουμε. Είπε και κάτι άλλο μέσα σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που έλεγε, νομίζω θα Αρκετοί, γιατί βλέπω υπάρχει ένα πάθο για το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Καταρχήν φοβόταν αυτή την υπόθεση. Ακουμπάρωση, όχι προχτέ. Καλά. Μα έβγαλε ότι. Μάλιστα, χρησιμοποιήσα μια έκφραση ότι όποιο είναι κατά του, του μνημονίου χρήζει. Ιατρική παρακολούθηση. Δηλαδή, τι θα γινόταν. Μηδέν πρώτο τέλο μακάριζε. Το τελευταίο διαμέρισμα του Άδωνη το βλέπω να είναι χαϊδάρι πλευρά απέναντι. Δαφνή, αυτό εννοεί, λέει ότι ο Άδωνις θα πάει στο Δαφνή ως τελευταίο του διαμέρισμα Δεν το λέμε Εμείς ο Κουμπάρος και μέχρι πριν λίγα χρόνια και πολιτικός προϊστάμενος ηγέτης, αρχηγός του ή δεν ξέρω καθοδηγητής του Άδωνη Ακολουθεί Λάος Δεν μου λες αγόρι μου, τι θα γίνει με αυτόν τον Γεωργιάδη τελικά Δεν του δίνουν τα χάφια του πλέον Και δεν μπορούμε και δεν κρατιέται με τίποτα. Μοιράζει και θέσει τώρα. Τόσο άδονη. Ναι, μωρέ. Είναι αυτά τα γεννόσημα, κατάλαβε. Δεν το πιάνουνε, θέλει τα κανονικά. Ε, είδε λοιπόν που τα διαφημίζει. Υπάρξει και αυτό, αλλά δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα. Δεν μπορεί να κάνει πίσω γιατί τα διαφημίζω ο ίδιο. Ε, ε διαφ... μοίρασε και θέσει Υπουργείου. Ο Γιώργο Παπαδάκη έχει δουλειά και την κάνει 40 χρόνια. Όχι, δε θα δουλειά, όχι γιατί χώρα, θα κυκλήσει, δεν θα έχει δουλειά. Και όταν πέσει η κυβέρνηση και χροκοπήσει η χώρα, αντέλα θα κυκλίσει. Άρα δεν θα έχει Άρα θα πά να γίνει Υπουργό Οικονομικών. Γεια σου, ρε Παπαδάκι νέοι Υπουργ Έλα, Αποστολή, Ελληνοφρενία. Ναι. Ε, αποστολή, επειδή μα έχουν, έχουν κάνει τσουρέκια ότι θα συγκρουστεί ο, η κυβέρνηση ο Σαμαρά με την Τρόικα, έχουν βγάλει κάτι, κάτι ωραία καρτσόν τη Μπικ. Να πάρουν τίποτα ζευγάρια να μην τα ασκήσουν οι παλιομαλάκι. Εγώ σκέφτομαι μόνο του ανθρώπου. Το δυστύχημα είναι. Ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκε και οι ανάγκε καλύπτονται με λεφτά. Έλα, Αποστολή. Να Έλα. Πω, ρε. Έλα. Μην κοροϊδεύετε αυτό που λέει ο Άδωνη ότι σκέφτεται μόνο του ανθρώπου. Έχει δίκιο. Τη Τρόικα εννοεί. Όλοι οι άλλοι είναι υπάνθρωποι. Και χθε τι μου θύμισε αυτό. Αν έξω που λέγανε ότι βγήκε ο... στο Άουδισο ο Χίτλερ και λέει: Σήμερα θα φάτε χοιρινό. Μετάρχονται όλοι και λένε: ε, τώρα! Και λέει αυτό: Σκαθμό γουρούνια. Καταλαβέ. Αμερικάνος τραγουδιστής Ο οποίος η πορεία του είναι παράλληλη με το κουκουέ. Ξέρεις ποιος είναι ποιος? Ο Μάικλ Τζάξον Προσπαθούσε το μαύρο να το κάνει άσπρο Και στο τέλος πέθανε Γεια σου καλά μου και φίλε πουλιά. Ναι. Ναι, γεια σα. Real FM. Να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Ε, ψάχνω να βρω τον κύριο Γιώργο Τράγκα. Πού ψάχνετε να το βρείτε. Πού ψάχνω. Ψάχνω να βρω στο ίντερνετ. Α. Ε, τα τηλέφωνά του. Ε, γιατί θα ήθελα να. Έχετε και άλλα βίτσια ή είναι το μόνο. Όχι, δεν έχω βίτσια. Έχω να Ε, καλά τώρα, τώρα εντάξει. Αυτό το λέτε εσεί. Εγώ που ακούω αυτά που μου λέτε, αλλιώ κρίνω. Τι θέλατε παρόλα αυτά. Συγγνώμη, επειδή μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ δεν επειδή... κάνω πλάκα. Εντάξει. Είμαι λίγο επιθετικό, το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι θα πάει, είμαι ενταή εγώ. Πράγμα, σα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αρσενικό αλφα που λέμε. Ναι, εσύ. Εγώ, εγώ, εγώ. Γιατί δεν σα γεμίζω το μάτι, το αυτή ε, ε, ε, Ακούστε, δύο λεπτά. Υπάρχει περίπτωση να μου δώσετε κάποιο τηλέφωνο που μπορώ να το βρω, αλλιώ θα το κλείσουμε. Δύσκολο ε, το βλέπω. Ε, δεν νομίζω ότι θα εξυπηρετήσω. Συγνώμη. Mm. Το πήρατε λίγο βαριά, καταλαβαίνω. Μπα, πακέτο εντάξει. Πώ το, πώς? Πώς το Όχι αλφασενικό. Ούτε τέτοιο δεν έχει. Τι δεν έχω, τι δεν έχω. Α, τώρα έκλεισες. Μία από τι πολλέ απαντήσει που μπορούν να δοθούν σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι και το σημερινό κείμενο του Νίκου Μπολιόπουλου στον Ενικό ο οποίο το προσεγγίζει ταξικά γιατί κάπω καταλήγει και το συνδέει με την απεργία. Την μεθυριανή γιατί θυμίζω έχουμε και απεργία μετά από πολύ καιρό στις 6 Δεκεμβρίου Μεθαύριο Τετάρτη. Ο οποίος θέλει στον ενικό θα βρει το κείμενο του Νίκου. Τώρα εδώ εμείς τι έχουμε δει από μηνύματα, δεν θέλετε να ξέρετε. Θα σας πω όμω ένα έτσι ενδεικτικό. Η Μαριάννα, γεια σα. Λέει mm και -hmm. γεια σα. Γιατί δεν λέτε κρίμα για τα παιδιά που μπήκαν σε οργανώσεις όπως πυρήνε της φωτιάς που σκοτώνουν και ληστεύουν συνταξιούς. Δεν τρέπεστε μόνο καταδίκη. Αυτό που σκότω του ταξιδιζή ήταν. Αυτή που λένε τα κύριε του φασίστε και δημοσιογράφου που δίνουν τρόπου αφανισμού των ψηφοφόρων τη χρυσή αυγή. Αριστερίνε, δεν τρέπεστε. Λέει Μαριάνα, έχουμε δύο-τρία άλλα τέτοια μηνύματα. Την από δεν ξέρω αν έχει νόημα κανεί να εξηγεί οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, παρόλα αυτά θα το πω για τη Μαριάνε γιατί δεν νομίζω να καταλάβει για όλου του άλλου που μπορεί να έχουν στο μυαλό του. Ποτέ κουκούλε, ποτέ δεν κατάλαβα τον ακρίβηση, το να κρύβει το πρόσωπο σου για να κάνει κάτι, πάντα ήμουνα. Εμεί και πολλοί κόσμος όχι εγώ μόνο, με αυτού που ακόμη και στο εκτελεστικό απόσπασμα φώναζαν τα πιστεύω του και δεν δίλιασαν ποτέ, δεν έκρυψαν ποτέ τίποτα. Το ακριβώ αντίθετο. Πάντα στο φως τη μέρα και πάντα με λαμπερές ιδέε και με λαμπερή δράση. Αυτό είναι που του διαφοροποιεί από όλα τα άλλα. Και πάντα αυτό συνδυασμένο, όχι με μια ομάδα ανθρώπων, όσο γίνεται με περισσότερου. Γιατί αυτή είναι η μόνη λύση. Όλα τα άλλα, ακόμη και αν έχουν αγνέ προθέσει σε κάποια μυαλά, ακόμη και αν συμβαίνει αυτό. Το ότι είσαι κάτω από την κουκούλα, ότι κρύβεσαι, ε, μπορεί ο καθένα να το χρησιμοποιήσει όπω ακριβώ θέλει και να έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήματα και απορίε. Πάντα στο φως τη μέρα, πάντα με καθαρό πρόσωπο, πάντα με θάρρο, νομίζω αυτό λέμε και πάντα μαζικά με καθαρή στόχευση και με δράση ανάλογη. Αυτό λέμε. Όλα τα άλλα τώρα εδώ κάτι μηνύματα βλέπω δεν έχουν και αξία απαντήσεω. Θα στο τέλο γιατί έχουμε το λαό. Όπω κάθε μέρα, αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο μαγκάζει. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο και βεβαίω το βράδυ. Τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα μέχρι τις 10 και μισή. Γεια σας. Έλα Ρε Παστολή. Έλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την κυβέρνηση γιατί αλλή μονό αν είχαμε κομμουνιστές. Θα μας παίρνουν με τα σπίτια ενώ τώρα μας τα χαϊδεύουν. Α, Παστολήθη. Α, εγώ. ποιο είναι. Τι κάνεις ας κυγέ. από Ολλανδία. Ολλανδία. Ναι. Περάει από το τελωνίο, άμα ζητήσω κάτι. Για Τίποτα, μην νομίζει που απέριεργα. Σε ένα smart shop θέλω να πα. Όχι coffee shop και Smart, κατευθείαν. Α, οκ. Τα ξέρει, τα ξέρει. Παγίδα ήταν. Είμαι ο κοριό τη ΑΕΠ, σε παρακολουθούμε. Πρεζάκια, στο διάλογο το χάμο. Και θα τα φε και στην Ελλάδα. Εμποράκο. Πε μου, φίλε φωνάζει συνέχεια, Να δώσω φιλιά σε κανακομενά και από αυτά που τρίγειρα να έχει πάει μέσω σύνταξη. Λοιπόν, μεταξύ μα, οι ολαντέ είναι τελείω για τα μπάζε. Οι Ολανδέσαι, οι ολανδέζε, ναι. Δεν ισχύει αυτό με τι μικρέ ολανδέζε που λέγαμε. Το όνειρο αυτό. Ότι θα πηδήξει κάποια στιγμή το κουτάκι με το γάλα. Ευτυχώ εδώ πέρα που οι εταιρείε είναι international γενικότερα και έχουν κάτι Ισπανίδε, Πορτοκαλέζε, oh. τέτοια πράγματα. Εντάξει, γίνεται δουλειά. Ε, οπότε ναι. Οι Ισπανίδε ε... είναι άγριε να τι προσέχει και άγαρπε. Μια χαρά είναι. Δεν είναι, Παλή. σου λέγω. Δεν έχει γνωρίσει τι σωστέ μάλλον. Μπορεί. <laughs> <Ξέρω εγώ. laughs> Ήταν και τριχωτέ από αυτέ. Δεν ξέρω. Μία που είχα γνωρίσει μια του φαντάσου. <laughs> Τώρα Φαλά. δεν ξέρω τι έχω γνωρίσει. Τέλο <laughs> <laughs> πάντων, Έλα ρε, Έλα. κάποτε φωνάζανε ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Μετά ξέχασε και σταματήσε να το φωνάζουν. Έχω την εντύπωση ότι το έχει παραξεχάσει όλας. Το έχει παραξεχάσει. Μόνο το έχει ξεχάσει, Α, έχει αρχίσει να την αγαπάει κιόλας δεξιά. Πρόσεξε να δεις τι θα μας κάνει ο Γεωργιάδης μαζί με αυτόν το, τον Κυριακό. Πρόσεξε. Ένας βλάχος κατέβηκε στην Αθήνα. Οι δικοί τον επαντρέψανε και τη νύχτα του γάμου τους η νύφη πέθανε. Η του, του λένε δω, ρε παιδί μου τι της έκανες, θα πάμε στα δικαστήρια. Πάλι στα δικαστήρια. Του λέει ο πρόεδρος, ρε παιδί μου τι της έκανες η νύφης και πέθανε. Λέει κύριε πρόεδρε με συγχωρείτε. Εγώ ξέρω να πω μια ώρα είχα το στόμα μου στο στρώμα τη. Το πουλί μου στο μιλί τη, το δάχτυλό μου στον Της, από πού βγήκε η ψυχή, τη δεν το κατάλαβα. Έτσι θα μα πάνε και μα του Αντε Αντεγιά! Δεν ακούγεται άσχημο. Α, δε άρεσε. Πώς δεν άρεσε. Πώ δεν άρεσε. Έτσι όμω καταντήσουνε. Έτσι να μα πάνε. Άμα είναι έτσι, να πάμε. Το θέμα είναι ότι δεν πάμε έτσι. Να σε ρωτήσω, ο Πάγκαλο δεν είχε πει ότι σαν το Τζογατζόπουλο, καμιά εικοσαριά να είναι όλοι Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν μου λε καλά, σαν Αγγελέας δεν το εντόπισε αυτό να τον καλέσει να του πει δώσουν δύο-τρία ανώματα ακόμα. Και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, πριν παγκλαρώσουν την Χρυσή Αυγή, μία μέρα πριν είχα κάνει μήνυση για τη νύχτα του Λιχτεστάιν. Τι γίνεται αυτή η υπόθεση, πού βρίσκεται, Εμ. Αποστολή. Ναι. Το τμήμα εκβιαστών για υπουργού δεν ισχύει, δεν δουλεύει. Jedy? Δεν άκουσε, είπε ο Άδωνη. Ο Γιώργο Παπαδάκη έχει δουλειά και την κάνει 40 χρόνια. Όχι, δεν θα έχει δουλειά! Γιατί αν πέσει η κυβέρνηση και η χώρα, ο αντένα θα έχει κλείσει. Άρα δεν θα έχει δουλειά! Άμα χρεοκοπήσουμε, δεν θα υπάρχει ο αντένα. Καλά, μην βάζει στο μυαλό σου μόνο τον αντένα, σοι. Βάλε κι άλλου. Μπορώ να βάλω και κι άλλου που χρωστάνε. Αυτού του άλλου που βάζω στο μυαλό μου που χρωστάνε, που ξεκινάνε καινούργια σύριαλ, όσο καιρό του έχουν απλήρωτου από τα προηγούμενα. Ρε φίλε, αυτοί πληρώνουν με μετρητά επιταγή τη 15 Αυγούστου του 15. Και κάτι άλλο Αυτοί που πάνε σε αυτά τα σύριαλ να παίξουν Δεν ξέρουν ότι θα φάνε μαύρο Δεν ακούω γαμώ, το είμαι στο λιχαβητό Δυστυχώς <Τιστικές> <Τιστικές> δεν τα βγάζουμε πέρα Δεν ζούμε ε, Η τραγική εικόνα που σήμερα το πρωί α, αντίκρισα στο σπίτι μου ήταν ένα παντελώ άδειο ψυγείο Με ένα μισογεμάτο κουτί γάλα Νουνού μέσα ε, Ούτε τυρί, ούτε βιτάμ Ούτε τίποτε Λένε για δύο 3 ώρε ή 4 ώρα, αλλά είναι πολύ χαμηλό ο μισό. Είναι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Παίρνουμε εφημερίδα και ζητάνε μέχρι 25 χρονών. Δηλαδή, εμεί είμαστε 35, δεν θα πρέπει να βρούμε πουθενά δουλειά. Σπουδάσαμε τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα γενικά δεν βλέπουμε μέλλον, οπότε σκέφτομαι έξω. Έσκο, έσκο. Όταν λέμε έσκο, έσκο, δεν πατάει άσχο στα μαγαζιά. Είμαστε για κλείσουμε όλοι από 20. 25-8 ευρώ και δεν το παίρνουν. Είναι μεγάλη μάστια για την νεολαία αυτό το πράγμα. Έλα θα σε τοπίσουμε, έλα θα σε τοπίσουμε. ειδοποιήσουμε. Εγώ κάθε μέρα στέλνουμε 200 βιογραφικά. Και τι τίποτα. Και